Στοίχη 7 19, η απιστία των Ισραηλιτών. 7. Ναι, το να είμαι θα σπίτι του Θεού εξαρτάται από το να κρατήσουμε μέχρι τέλος την ελπίδα. Δι' αυτό προσέχετε αδελφοί να πολιτεύεστε καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Λέει δε το Άγιον Πνεύμα διὰ του Δαβίδ. Εφόσον ευρίσκεστε στην παρούσαν ζωήν κατά την οποία δίνατε να λέγετε το σήμερον, εάν ακούετε την φωνήν και τα παραγγέλματα του Θεού, 8. «Μη κάνετε διά της απειθίας σκληράς σα καρδία σας, όπως έγινε κατά των καιρών που επικράνθην και εξοργίστην, κατά την ημέρα που εδοκίμαζαν και προκαλούσαν οι Ισραηλίτε την δυναμή μου και την δικαιοσύνη μου στην έρημον». 9. «Εκεί στην έρημον οι πρόγονοί σας με επίραξαν. Έθεσαν με την απίθειά των υποέλεγχων και δοκιμήν τη δυναμή μου και την αγαθότητά μου. Κι όμως, εγώ δεν τους εγκατέλειπον. Αλήδαν, χωρίς και να διορθωθούν, τα ένδοξά μου έργα επί τεσσαράκοντα έτη που έμειναν στην έρημον. Δέκα. Δι' αυτό είχα κατά τη γενεάς εκείνης και είπων «Πάντοτε πλανώνται θεληματικά με την καρδία τους. Αυτοί δε δεν ήθελσαν να γνωρίσουν τα μέσα της προνοίας μου με τα οποία τους επροστάτευαν». Ένδεκα. Και τόσο πολλοί επλανήθησαν ώστε ορκίστηκα όταν εφήμωσα εναντίον Τον, ότι δεν θα έμβουν στην γη τη αναπαύσεω την οποία υπεσχέθηνε στου προγόνου των. 12. Προσέχετε λοιπόν, αδελφοί, μήπω υπάρξει κανένα από εσά σκληρά καρδία άπιστο. Γίνεται δε τέτοια η καρδία με την αποστασία από τον Θεό, ο οποίο είναι ζωντανό και δεν αδρανεί, αλλά τιμωρεί εκείνου που αποστατούν από αυτόν. 13. Αλλά προτρέπετε ο ένας τον άλλον κάθε ημέραν, όσων καιρών το σήμερον τη παρούσης ζωής διαρκεί και σας καλεί κατά αυτό ο Θεός. Προτρέπετε και διορθώνετε ο ένας τον άλλον, για να προλάβετε και μη σκληρινθεί κανένας από εσά εξαπατώμενος από την αμαρτία. 14. Πρέπει δε να προτρέπετε και να οικοδομείτε το ένας τον άλλον, διότι πρόκειται να διατηρήσουμε ή να χάσουμε υψής της αξίας αγαθών διότι έχομεν γίνει συμμέτοχοι της ζωής και των δωρεών του Χριστού, εάν βεβαίως την πίστη με την οποία ερχίσαμεν, την κρατήσομεν στερεά μέχρι τέλους της ζωής μας ακλώνητον, 15 εν όσο λέγεται. Σήμερον, εάν ακούσετε τη φωνή μου, μην κάνετε σκληρά σα καρδία σα όπως έγινε κατά τον καιρών που με επίκραναν οι σκληροκάρδοι Ιουδαίοι στην έρημον. 16. Το παράδειγμα δε των Ιουδαίων πρέπει να φοβίζει τον καθένα μας διότι ποιοι παρεπίκραναν τον Θεόν και τι ήκουσαν των λόγων Του. Δεν τον επίκραναν όλοι όσοι βγήκαν ελεύθεροι από την Αίγυπτον υπό την αρχηγία του Μωυσέως. Σχεδόν όλοι. 17. Κατά ποιον δε ευαρικάρδισε και εξοργίστη ο Θεός επί τεσσαράκοντα έτη. Δεν εξοργίστη εναντίον εκείνων που ημάρτησαν με τα συνεχής απειθίαστων των οποίων τα σώματα έπεσαν νεκρά στην έρημον 18. Δια δε ο Θεός ότι δεν θα έμβουν στην γήνη της επαγγελίας όπου θα είναι παρά δι που υπήθησαν. 19. Και βλέπουμε ισώς αμας μας διηγείται η Γραφή ότι δεν υπόρεσαν οι Ιουδαίοι εκείνοι να εισέλθουν στην γήνη της αναπαύσεως ένα κατά τη απιστίας την οποίαν έδειξαν.